Λοιπόν, α ξεκινήσουμε με μερικά εισαγωγικά. Καταρχήν ακούτε φυσικά Radio Revolt στο www.radiopavlarevolt.net Εκεί πέρα θα βρείτε και μία φόρμα επικοινωνίας για να μας στέλνετε τα μηνύματά σας εδώ στο σταθμό. Επίσης μπορεί να μας στέλνετε και email στο radiopavlarevolt.net -radio Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν το αφιέρωμα. Επιτέλους, βρισκόμαστε στις συνοπτικές πολιτικές της Αμερικής. Ε, αυτή την περίοδο οι ομενες πολιτικές η διαρράσωση της του 80, στις αρχές της δεκατίας του 80, από μια μεγάλη οικονομική κρίση, ε, η εποχή που ήταν πρόεδρος στον Τζιμ Κάρτερ, αφήνει πίσω αρκετά οικονομικά προβλήματα. Η Αμερική δεν έχει ακόμα μπορέσει να ανταπεξέλθει την ενεργειακή κρίση του 1973 και την πετρελαιακή κρίση του 1979, κάτι που είχε εκτινάξει την τιμή του πετρελαίου σε δυθεόρατα μεγέθη. Οι Αμερικάνοι πολίτες βάζουν εκείνη την εποχή βενζίνη με το δελτίο, υπάρχουν πολλά προβλήματα στην οικονομία, αρκετά μεγάλο πληθωρισμός, αρχίζει να αυξάνει η ανεργία. Και γίνονται οι προεδρικές εκλογές του 1980, τις οποίες κερδίζει ο δεξιά συντηρητικός Ρόλαντ Ρύγαν. Ε, μουσικά κάτι που όπως έχουμε πει στην εκπομπή μας ε, ενδιαφέρει Ήδη υπάρχει έντονη κινητικότητα από μπάντες από την ε, πλευρά του hardcore punk Ήδη ε, στη Νέα Υόρκη και στο Λος Άντζελες υπάρχουν πάρα πολλές μπάντες Λόγω των, ε, της κρίσης που υπάρχει ήδη στην Αμερική Και τα νέα ότι ο Ρόλαν Ήγκαν κερδίζει τις, ε, τις εκλογέ είναι ένα ακόμα έναυσμα για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο κίνημα ε, της μουσικής. Ε, να πούμε δύο πραγματάκια ε, για το παρεθόν του Ρόνα Ρίγκαν. Ο Ρίγκαν δεν είναι καθόλου άγνωστος στους πολίτες της Αμερικής ε, και λόγω ότι ήταν κυβερνήτης της Καλιφόρνια πάρα πολλά χρόνια, από το 1967 μέχρι το 1975, και ότι... Ήταν γνωστό για τις φασιστικές του άκρα δεξιά, πατριωτικές, άκρα θρισκευτικές απόψεις του. Να πούμε δύο-τρία χαρακτηριστικά πράγματα των προηγούμενων πολιτικών του. Ε, κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων εναντίον στον πόλεμο του Βιετνάμ, υπάρχουν οι διαμαρτύρια στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ, οι οποίε λαμβάνουν εκτεταμένη χώρα στην Αμερική και δημιουργούν αρκετά προβλήματα στην, στην Καλιφόρνια. Και τότε δίνει στις 15 Μαΐου του 1969 ο Ρίγκαν την εντολή στην ασυνομια και στην εθνοφυλακή να κάνει επέμβαση στο πανεπιστήμιο του Μπέρκλη. Η μέρα ήταν μια η μέρα πέμπτη, η οποία αναφέρεται ακόμα στην ιστορία της Αμερικής ως Black-Bloody Thursday, ως ματωμένη πέμπτη, καθότι στην επέμβαση της αστυνομίας έχασε τη ζωή του ένας φοιτητής και είχαν τραυματιστεί αρκετοί ακόμα, γύρω στους 128-130 άτομα. Ε, ο Ρίγκαν ήταν λοιπόν θειασότης της καταστολής, δεξιός πατριώτης, υποστηρικτής του νεοφελευθερισμού, της ελεύθερης αγοράς, αντικομμουνιστής και έτσι όταν κέρδισε τις ε, εκλογές το 1980 και ανέβηκε στην προεδρία το 1981, ήταν ήδη σε ηλικία 69 ετών. Κάτι που αναφέρεται σε πολλούς, ότι, σε πολλούς από την σκηνή του Hardcore Punk, ότι υπήρχε ήδη μεγάλο χάσμα μεταξύ τους. Το hardcore punk εξαπλώνεται από άκρη-άκρη στη ΣΥΠΑ και στον Καναδά με πάρα πολλές bands να να ανοίγουν μουσικά και να ασχολούνται με το φαινόμενο Reagan. Ε, σε αυτό το σημείο θα ξεκινήσουμε το φιέρωμα στην εποχή της προεδρίας του Reagan αφού κάνουμε μια σύντομη εισαγωγή ακούγοντας I Ronald Reagan do solemnly swear. I, Ronald Reagan, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. That I will faithfully execute the office of President of the United States. And will to the best of my ability. And will to the best of my ability. Of my ability. Preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Now, I congratulate you, sir. <laughs> το που ακούτε στο τέλος είναι κανονοβολισμοί και δυστυχώς ούτε μία δεν πέτυχε το Ρίγκαν. Ε... Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι αφιερωμένο στον, προσωπικά στον Ρίγκαν από μία μπάντα τους DOA που έρχονται από τον Καναδά βέβαια και έχει τον τίτλο «Fuck up Ronnie». και πιο πριν, ο Ρίγκαν είναι μεγάλος θεασότης του οικονομικού νεοφιλελευθερισμού των ανοιχτών αγορών και ξεκίνησε την πολιτική του στην οικονομία επιβάλλοντας επώδυνα οικονομικά μέτρα τα οποία πίστευε ότι θα φέρουν μία ανάκαμψη υποτίθεται στην οικονομία των ΗΠΑ μετά την κρίση του 1970 του ε, Επιβάλλει πολύ σκληρά οικονομικά μέτρα σε σχέση με την, το ομοσπονδιακό κράτος, ενώ παράλληλα ευνοεί ισχυρά τι πολιεθνικές και τις, το ιδιωτικό κεφάλαιο γενικότερα. Η πολιτική του Ονομάστηκε «Voodoo economics» λόγω των αλχημιών των οποίων έκανε ή σαν μια παράφραση ε, όπου το συνδυασμό των λέξεων «Regan και economics». Ε, επιφέρει κρίση στα χαμηλά στρώματα, ε, υπάρχει αύξηση της ανεργίας, τη φορολογία, ε, ενώ η ανάπτυξη και η πρόδρος πηγαίνουν αποκλειστικά στους πλούσιους και στις ε, πολυεθνικές. Ε, μετά την ε, είσοδο του του Ρίγκαν, ε, στην εξουσία, ε, το hardcore punk, ε, ε, είπαμε ότι αναπτύσσεται, ε, η μεγάλη βάδα πείτε που... yeah. Dead Kennedys. Θα τραγουδήσουμε το 1981 το τραγούδι We've Got a Bigger Problem Now, το οποίο πατάει πάνω στο, στο σκοπό του Καλιφόρνια Uber Άλλες και περνάνε οι Dead Kennedy από τον κυβερνήτη Τζέρι Μπράουν στο Ρίγαν ο οποίος πια έχει γίνει πρόεδρος. Ε, το τραγούδι θα το ακούσουμε αυτό σε live εκτέλεση, γιατί έχουν κρατήσει τον ε, γρήγορο ρυθμό, ενώ σε σχέση με το στούντιο που παίζουν μία μίξη acid jazz, funk και λίγο punk rock. Ας το απολαύσουμε. Oh. Oh, okay. Governor Ronald Reagan, gonna get my precious but you made be president. You've been right so soon, the Now I am your charlotte. A. Now I come and all of you are born to pray for. Τον Day. But most importantly, since the world has a population problem, why not weed out the young people by drafting them into the army, sending them in El Salvador to go shoot some knives and secure yet another little tiny deposit of oil so you guys can fill up your hot rods and waste gas. Ladies and gentlemen, welcome to 19! Αυτή ήταν λοιπόν και οι Dead Kennedys, στην ε, άλλη έκδοση του California Uber το We've Got a Bigger Problem Now, και φυσικά αναφέρθηκαν στον Ρόναν ε, Ρίγαν. Ε, ενώ παράλληλα με τους ε, Dead Kennedys, στην ίδια περίοδο, η μια άλλη μπάντα από την, ε, απ την Νέα Υόρκη θα τραγουδήσουν το... μιλάμε για τους Wasted Youth, συγγνώμη, και θα τραγουδήσουν το Reagan Is In για την Προεδρία του Ρίγαν που έρχεται. και η Wasted Youth, ε, συνεχίζουμε την ιστορία πάνω στην Προεδρία του Ρόλανδ Ρίγαν. Ε, η πρώτη δικημασία που συναντάει ο Πρόεδρος πια της Αμερικής δεν έχει να κάνει με καμία σχέση ούτε με την ε, πολιτική που πάει να εφαρμόσει, ούτε με τον ψυχόρο πόλεμο στον οποίο βρίσκεται εκεί πέρα μέσα εκείνα τα χρόνια, έχει να κάνει με την απόπειρα σε εναντίον του. Είναι μόλις 69 μέρες στο, σαν πρόεδρο της Αμερικής και ο Τζον Χικλερ Jr., ένας τύπος εκεί πέρα στην Αμερική, θα προσπαθήσει να τον δολοφονήσει. Τα κίνητρά του δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική, ούτε με τον Ρίγκα τον ίδιο. Ο, ο νεαρός αυτός ε, τύπος είχε μία ψύχωση με την ε, ηθοποιό Τζόντι Φώστερ και το έκανε σαν πράξη ηρωισμού για να διχθεί το όνομά του και για να πει το πόσο πολύ την αγαπάει κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Ε, όπως είπαμε αυτή η κίνηση δεν έχει κανένα πολιτικό χαρακτήρα από πίσω της. αλλά αυτό ενέπνευσε φυσικά το hardcore punk, ήταν δηλαδή ένα, ένα δώρο σε, σε όλες τις μπάντες οι οποίες, ε, και σε όλα τα κινη, η μουσικά κινήματα που μισούσαν ε, το ρίγαν και ε, ε, η απάντηση έρχεται από μία μπάντα από την Αριζόνα η, η οποία μέχρι τότε ονομαζόταν ε, Breakers και αυτόματα αλλάζουν ε, το όνομά τους ε, Jodie Foster's Army για να υμνήσουνε τον, τον John Hickley Jr. και την, και την συμπάθεια που είχε στην ηθοποιό. Και μας τραγουδάνε το μόνιμο τραγούδι. Jody το μόνιμο. Πάμε να το ακούσουμε. ήταν και η Jodie Foster's Army με το ομώνυμο τραγούδι ενώ παράλληλα η Suicidal Tendencies αυτή η μεγάλη μπάντα του hardcore από την, από την δυτική ακτή θα τραγουδήσουν το I Shot the Devil αφιερωμένο στην απόπειρα δολοφονία εναντιών του Ronald Reagan. I shot Reagan! Type. You're it out! got got it out! I got it I got the boss! I got the devil! They the the it it Run it out! I'm forgiven it all I'm forgiven, I'm just a nice. i' I'm not a trucker, I have to rise I'm forgiven Αυτή ήταν και η Suicide με το I Shot The Devil. Όπως καταλάβατε φυσικά ακόμα hardcore punk τα τραγούδια είναι μικρά, σύντομα και πολύ, πολύ υπερηκτικά. Ε, συνεχίζουμε το φιέρωμα στην προεδρία του Reagan. Η πρώτη δικαιμασία λοιπόν για τον, για τον πρόεδρο τον σε σχέση με την πολιτική του πια, έρχεται το καλοκαίρι του 1981. Είναι μόλις 8 μήνες στην Προεδρία. Ήδη αρχίζουν, διαφαίνονται οι, οι πολιτικές του, οι, οι που θα πάει το πράγμα, δηλαδή, με, τε, με την εφαρμογή των οικονομικών μέτρων, μέτρων που πάει να κάνει. Και η πρώτη δοκιμασία που λέγαμε έχει κάνει σχέση με μια μεγάλη απεργία που ξεκινάνε οι ελεκτές και κυκλοφορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα συνδικάτα τους ορίζουν την απεργία στις 3 Αυγούστου, η οποία αναμένεται να είναι διαρκείας. Και τότε ο Ρίγκαν βγαίνει και κάνει μια ανακοίνωση ότι οι απεργίες ομοσπονδιακών συνδικάτων απαγορεύονται δια νόμου. Οπότε καλεί τους εργαζόμενους να επιστρέψουν στη δουλειά τους μέσα σε 48 ώρες. Ε, υπάρχει μια ιστορία πίσω από αυτή τη δήλωση και αυτή την κινητοποίηση. Η, τα συνδικάτα των λεκτώσεων ενέρης κυκλοφορίας είχαν στείλει κάποιες επιστολές στο Ρίγκαν πριν γίνει πρόεδρος και είχαν αναφερθεί στα προβλήματα και στο, που υπάρχουν στον κλάδο τους και στο απαρχιωμένο υλικό. Και ο Ρίγκαν είχε ανοιχτά υποστηρίξει ότι άμα εκλεχτεί η πρόεδρος θα, θα υποστηρίξει τα αιτήματά τους και θα κάνει βήματα μπροστά για τα δικαιώματα και τις συνθήκες εργασίας των ελεκτών αίρες Αυτό που κάνει ο Ρίγκαν όμως είναι στις, 5, στις 3 Αυγούστου με το που ξεκινάει η, η απεργία να, να δηλώσει ότι άμα σε 48 ώρες δεν επιστρέψουν στην εργασία τους θα απολυθούν και τα συνδικάτα αντιδρούν σε αυτή τη δήλωση και αυτό που γίνεται τελικά είναι στις 5 Αυγούστου 11.345 ελεκτές σε ένας να απολυθούν και να αρχίσουν να επιστρατεύει ο Ρίγκαν προσωπικό από την πολεμική αεροπορία για να μην διαταραχθούν οι πτήσεις και ο ενέρος μεταφορέας των ΗΠΑ. Είναι η πρώτη δυναμική παρέμβαση του Ρίγκαν, που δείχνει από τους πρώτους κιόλους μήνες, είπαμε μόλις 8 μήνες αφού είναι στην Προεδρία, ότι τι θα ακολουθήσει πραγματικά. Ε, πολλές φορές η πολιτική του και το πώς συγκρούεται, ας πούμε, με τα συνδικάτα και με, με τους άλλους ε, κοινωνικούς φορείς ε, θυμίζει εποχές, ε, την εποχή της Θάτσερ στην Αγγλία. Ε, ο Ρίγκαν και η Θάτσερ ήταν οι καλύτεροι σύμμαχοι χέρι-χέρι σε όλους ε, του τομείς ε, της οικονομίας, του πολέμου και όλα αυτά τα, πράγματα, τα υπέροχα πράγματα που κάνανε τη δεκαετία του 80. Συνεχίζοντας ε, την ε, πολιτική του, ε, είναι, ε, είναι πρέπει να αναφέρουμε εδώ πέρα την, ε, την βάση την οποία είχε ο Ρίγκαν, ο οποίος ε, προεκλογικά σε μία δήλωση που έκανε ε, ανέφερε χαρακτηριστικά ε, το πρόβλημα, η λύση στο πρόβλημα δεν είναι η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είναι το πρόβλημα και φυσικά εννοούσε το πώς θα ακολουθήσει την, την πολιτική του. Ε, οι κρατικές ή ομοσπονδικές υπηρεσίες, το δημόσιο δηλαδή της Αμερικής, αρχίζει συρρυκνώνεται. Υπάρχει μεγάλη, υπάρχουν πολύ μεγάλες περικοπές σε όλο αυτό το οποίο ξέρουμε εμείς σαν δημόσιο τομέα. Ενώ οι εφαρμογές των σχεδίων του πηγαίνουν χέρι-χέρι με τις πολιεθνικές εταιρείε και πράγματα τα οποία κάνει ο Ρίγκαν έχει να κάνει σχέση με την οικονομική ασυδοσία των, των εταιριών. Ε, το οποίο όμως έχει και έναν άλλον αντίκτυπο φυσικά. Ο Ρίγκαν έχει πολύ μεγάλα σχέδια στην εξωτερική του πολιτική. Έχει πολύ μεγάλα σχέδια, ωστόσο, αφορά το πώς θα είναι η Αμερική στον πλανήτη, κάτι που χαροποιεί ιδιαίτερα τις πολυεθνικές, οπότε στο εσωτερικό πρωτοχωράνε χέρι με χέρι, ώστε να μπορέσουν να κάνουν τα σχέδιά τους στο εξωτερικό μαζί. Ε, τα νούμερα και οι δείκτες υποτίθεται ότι βελτιώνονται, είναι χαρακτηριστικές οι φωτογραφίες που υπάρχουν με το Ρίγκα να, να δείχνει συνέχεια ε, κάποια πράγματα από το βαλγραφείο γραφείο στους ε, στους Αμερικάνους ότι οι και όλα βελτιώνονται. Αυτό που γίνεται βέβαια είναι να υπάρχει μεγάλη, πολύ μεγάλη δυσκολία στο να επιβιώσουν οι Αμερικάνικες οικογένειες και υπάρχει πολύ μεγάλη φτώχεια και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανισότητα στην Αμερική εκείνη την περίοδο. Ε, θα, θα διαβάσουμε τώρα κάποια πράγματα τα οποία είναι πολύ χαρακτηριστικά σε bulletins σε, σε σχέση με την οικονομία που έκανε ο, ο Ρίγκαν. Ε, ε, καταρχήν είναι το, το πράγμα ξεκινάει από την εποχή που ήταν η της, ε, ο Ρίγκαν. υπάρχουνε πολύ μεγάλες ε, Ομοιότητες με εκείνη την εποχή και όλοι απορούν πω αυτό ο άνθρωπο κατάφερε και έγινε και πρόεδρο τη Αμερική. Ενώ είχε καταφέρει να καταστρέψει την Καλιφόρνια. Σαν επιτυχημένο κυβερνήτη λοιπόν, τη Καλιφόρνια, είχε καταφέρει να, αυξάνει, να αυξήσει τι δαπάνε τη πολιτεία κατά 112%, να αυξήσει τον κατακεφαλή φόρο κατά 60%, το φόρο στον καπνό κατά 200%. Ενώ τα έσοδα από φόρους τη Καλιφόρνια, δηλαδή σε σχέση με τις επιχειρήσεις και τις εταιρείες που δρούν στην πολιτεία, είχε, ε, είχε μειωθεί κατά 152%. Οπότε ε, όλα αυτά τα στοιχεία που τον έκαναν επιτυχημένο του έδωσαν φυσικά και την όθηση να, να πάει να γίνει πρόεδρος στην Αμερική, όπου κατά την εκείνη, την εκείνη, περί, εκείνη περίοδο, στην οχταετία που κυβέρνησε γιατί το, το παράδοξο στην Αμερική είναι ότι όχι εκλέχτηκε ο Ρίγκαν πρόεδρος και στα, στα πρώτα ήδη χρόνια κατάφερε να τα σαρώσει όλα εντό εγωγικών το σαρώσει, αλλά κατάφερε να επανεκλεγεί όλα στο 1984, κάτι το οποίο βέβαια έχει να κάνει σχέση με το πώς ψηφίζουν εντό εγωγικών το ψηφίζουν οι Αμερικάνοι. Ε, οι δαπάνε των τον Πολιτειών λοιπόν κατά την οχταετία αυξάνονται κατά 80% που σημαίνει ότι σε απόλυτα νούμερα ο Ρίγκαν εξόδευσε σε 8 χρόνια παραπάνω, οπότε ξοδεύονταν τα τελευταία 50. Ε, μην ξεχνάμε ότι η Αμερική υπήρχε το μεγάλο κράχτη του 1930, οπότε όλοι οι αριθμοί άρχισαν να μηδενίστηκαν κατά κάποιο τρόπο εκείνη την περίοδο, οπότε πάντα υπάρχει μια, μια σύγκριση με εκείνη την, την, την περίοδο. Καταφέρνει να τριπλασιάσει το εθνικό χρέος, ε, το, για το οποίο έχει δηλώσει ότι είναι τόσο μεγάλο το οποίο εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, Είναι τόσο μεγάλο που μπορεί να φροντίσει τον εαυτό του, προκαλώντας βέβαια τα γέλια σε όλο τον κόσμο. Ε, διπλασιάζει το έλλειμμα. Είναι ο πρώτος ε, πρόεδρος που τον είπα, ο καταφέρει καταφέρνει να, να φέρει τη Σύπα στην κατάταξη των ελληματικών κρατών. Ε, αυξάνει τους τόκους τη καταθέσεις κατά, στο 8% ενώ για περίπου 35 χρόνια κειμενόταν στο 1% αυξάνει τον τόκο στα στεγαστικά δάνεια στο 16% ενώ παράλληλα αυτό που κάνει το περίφημο Tax Cut, δηλαδή την περικοπή φόρων είναι να μειώσει τη φορολογία στις μεγάλες επιχειρήσεις κατά περίπου, κατά μέσο όρο, τώρα βέβαια είναι η οικονομική αυτή η όρη, κατά 60%. Οι λαμβρίσει δηλαδή, οι οποίε παρέχει στι πολυεθνικές και η μείωση των φόρων φτάνει το 60%. Ο Ρίγκαν είχε κάνει μια δήλωση ε, κατά την οποία, στην οποία έλεγε ότι δεν είναι δυνατόν η επιχειρήσει να πληρώνουν τόση μεγάλη φορολογία και έτσι δεν υπάρχει ανάπτυξη, και αυτό που πρέπει να γίνει είναι να μεταφερθεί, να μεταφερθεί ο, ο φόρο στον καταναλωτή, δηλαδή στου πολίτε. Ε, αποτέλεσμα αυτού του, του εχειρήματος, των Reganomics, είναι η ανεργία να φτάσει σε κάποια περίοδο το 10,8% 10 που είναι η μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας που έχουν ποτέ οι ΗΠΑ μετά το κράχ του 1930. Ε, Κάτι άλλο που του αποδίδεται βέβαια οι Αμερικάνοι είναι τη στατιστικής και των αριθμών και αυτό που του αποδίδεται είναι κάποια ρεκόρ τα οποία έχει και σαν επιπτώσεις της πολιτικής του ε, έχουμε τις περισσότερες κατασχέσεις γης και καλλιεργήσιμης γης από τους αγρότες είναι γνωστό ότι εκείνα τα χρόνια η Αμερική είχε, οι Αμερικάνοι αγρότες είχαν πολύ μεγάλα προβλήματα και οι κατασχέσει της γης, ε, σάρωναν πραγματικά ή γινόταν η μία μετά την άλλη. Έχουμε τις περιπτώσεις ε, το τραπεζών ή χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ε, τα λεγόμενα loans and savings, savings δηλαδή κάποια... Κάποια ιδρύματα τα οποία μπορείς να πας και να βάλεις υποθήκη το σπίτι σου και να σου δώσουν κάποιο, κάποιο δάνειο ή να, να, να, να έχεις εκεί πέρα κάποιες αποταμιεύσεις. Έχουμε τις περισσότερες πτωχεύσεις φυσικών προσώπων, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι, οποίοι δούλαιναν πτώχευση στην εφορία. Και είναι ο μόνο άνθρωπο, μάλλον ο, ο πρώτο πρόεδρο, που ήδη από τη δεύτερη χρονιά συνεχίζει να κυβερνεί με μόλις 35% δημοτικότητα. Και γι' αυτό λέμε ότι ήταν παράδοξο ότι κατάφερε να υπανεκλεγεί δύο χρόνια μετά από αυτό το νούμερο. Ε, πραγματικά μία μαριονέτα των πολιεθνικών και του βαθυκράτους ε, τον είπα ο Ρίγκαν, ε, Δεν έχουν να κάνουν δηλαδή, αυτά τα πράγματα που κλείεται να να τα σκέφτηκε αυτός ο άνθρωπος, υπάρχουν πάρα πολλά αστεία και ανέκδοτα για, για την πολιτική του Ρίγαν. αστία και ανέκδοτα, βέβαια, ο, ο κόσμος υποφέρει από αυτή την, την πολιτική και έρχονται εδώ πέρα η DRI, αυτή η μεγάλη μπάντα από το Τέξας, για να μας τραγουδήσουν τα Ρίγανόμικς, πολύ σύντομα και πολύ περιεκτικά, DRI.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 Αυτή ήταν η DRI με το Reganomics. Ε, ενώ πάνω στην, στην οικονομική πολιτική της, ε, του Ρόναν Ρίγαν, η, η MDC, οι Million Dead Caps θα τραγουδήσουν το Corporate Death Burger, που έχει να κάνει σχέση φυσικά με τη γνωστή αλυσίδα fast food της Αμερικής και τις ε, πολύ μεγάλες σχέσεις που είχε αναπτύξει με το Ρίγαν και τη διανοικυβέρνησή του. Φυσικά την τροφοδοσία των στρατευμάτων κατά περίοδο πολέμων κτλ. Α ακούσουμε λοιπόν MDC. Επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο. Η συγκεκριμένη πάντα, η MDC μπορεί στο συγκεκριμένο δίσκο να χρησιμοποιήσουν το όνομα Millions of Dead Caps. Έχουν αλλάξει γύρω στα τρία-τέσσερα πράγματα το τι μπορεί να σημαίνει το MDC. Millions of dead Christians, Millions of dumb Christians, members of. «Dead Canadians», κάτι τέτοια τέλο πάντων περίεργα. Τέλος πάντων αυτό ήθελα έτσι μόνο... Ε, ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Ναι, είναι αλήθεια ότι οι MDC αλλάζανε εύκολα το, το όνομά τους. Βέβαια έχει να κάνει σχέση με το τι έχουν μπροστά τους. Ε, κάποια σημεία πρέπει να αναφέρουν στους Caps, κάποια σημεία στους Christians. Μιλάμε για εποχή Ρίγκαν, βαθύ κράτος, βαθύ χριστιανικό κράτος, μεγάλος χριστιανός κτλ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το corporate death burger από του MDC. Like this this is like this relay like 50 Ronald McDonald. Ronald McDonald. cancer cows. death corporation. Ακούτε Radio Revolt στο, στον αέρα εκπομπή 220 Revolt. Βρισκόμαστε στο πρώτο μέρος του αφιερώματος μας στην εποχή Ρίγκαν στις Πολιτείε. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω τη φορμα, της φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στο, στο site του Σταθμού, στο www.radiopavlarivolt.net ή στέλνοντας email e-mail στο, στο mail μας, radiopapaki, radiopavlarevolt.net. Ε, συνεχίζουμε την αναδρομή μας και, τε, και τα λοιπά στην υπέροχη περίοδο ρίγαν Αυτό που έχει αρχίσει να διαγράφεται ήδη από τα πρώτα χρόνια της, ε, της προεδρίας του είναι η σκληρή οικονομική πολιτική, ε, την οποία εφάρμοσε πολύ άμεσα, ε, υπάρχει ένα παράδοξο εδώ πέρα, ε, ενώ έκανε τόσο σκληρή πολιτική και ήθελε να περικόψει έξοδα λοιπόν, από το κράτος. Αυτό που κάνει είναι να, να μοιράζει συσίτια στους ε, ανέργους και στους χαμηλάως ισοδεματίες... Ε, στην Αμερική, στους Αμερικάνους πολίτες. Οι οικονομολόγοι το βρίσκαν πολύ παράδοξο ότι από τη μία έκανε πολύ μεγάλες περικοπές και από την άλλη έκανε συσήτεια στι διάφορες πολιτείες. Βέβαια, μην νομίζετε ότι ήταν κάτι ιδιαίτερο αυτό το πράγμα. Υπήρχε πολύ μεγάλη φτώχεια, πολύ μεγάλη πείνα και ήταν συσήτεια σούπας. Κάτι το οποίο εμπνέει τους ε, μεγάλους Dead Kennedys, ε, να τραγουδήσουν ε, το Soup is Good Food. Ας το ακούσουμε. Longer need or want or even cared about you. Machines can do a better job than you. And this is what you get for asking questions. The unions agree, sacrifices must be made. Computers never go on strike. To save the working man, you gotta put him out the past. Looks like you have to which you go. Know. Doesn't it feel for? The to know that you, the human being, are now upset, and there's nothing Let you give out a super good fiddles Make a good meal. How does it feel? Get the shit out of my ass and go into cold like a piece of trash. To leave. Unemployment runs out after just six weeks. How does it feel to be a budget cut? You're snipped. You no longer exist. Your numbers converge from our central computer, so we can read the facts from under the rug. See our chart, unemployment's going down. If that ruins your life, that's your problem. Soup is good food. It's good food. Kill yourself somewhere else A tourist might see you and we wouldn't όπω ήταν και η Dead Kennedy στο so Soup is Good Food. Ε, να συνεχίσουμε να λέμε λίγα πράγματα για την πολιτική του Reagan. Εκτός από την σκληρή οικονομική πολιτική που εφαρμόσει με τα Reaganomics ή τα Voodoo Economics όπως τα λέγανε εκείνη την εποχή. Στο εσωτερικό τη χώρα εφαρμόζει σκληρή κατασταλτική πολιτική. Αυξάνει την ε, κρατική επιχορήγηση στον τομέα της εθνικής ασφάλειας, CIA και FBI, ε, στην αστυνομία, στην εξοπλισμό, στον εξοπλισμό, στον πολεμικό εξοπλισμό κτλ. Προσπαθεί να κάνει μια μεγάλη μηχανή πολεμική και ένα πολύ μεγάλο βαθύ κράτο στην Αμερική. Ε, όπως ε, ξέρετε, έχουμε εκείνη την περίοδο ψυχρό πόλεμο. Έχουμε την, την, την πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ Ινωμένων Πολιτειών και της Σοβιετικής ε, Ένωσης. Ο Ρίγκαν είναι βαθιά δεξιός ε, πολιτικός, βαθιά θρησκευόμενος. Ε, μην ξεχνάμε ότι όταν τον υποδέχτηκαν ε, στην Αμερική η αντιπολίτευση και το hardcore κίνημα και το μουσικό κίνημα γενικότερα, τον ανέφεραν σαν ναζί και φασίστα. Παντού εφανιζόταν μαζί γύρω του κτλ. Λόγω των προηγούμενων πολύ επιτυχημένων πραγμάτων των που είχε κάνει στη ζωή του, σαν κυβερνήτη της Καλιφόρνια ή σαν σε, σε, σε άλλα πράγματα στην πολιτική του δράση. Γιατί η πολιτική του δράση του Ρίγκαν, μην ξεχνάω, ότι ξεκινάει από τη δεκαετία του '50 εμπλεκόμενος στο, στο σκάνδαλο του μακθαρισμού, μακθαρισμού συγγνώμη, στον οποίο σαν πρόεδρος διάφορων επιτροπών και διάφορων καταστάσεων εκεί, γιατί μην ξεχνάμε, συγγνώμη, δεν το ανέφεραμε κιόλα γιατί ο Ρόνα ήταν ηθοποιός πριν γίνει πολιτικός, βέβαια, είχε πολύ μεγάλη σχέση, όπως ξέρουμε και εδώ, εμείς στην Ελλάδα, έχουμε πολλού ηθοποιούς οι οποίοι γίνονται πολιτικοί. Ναι, ένα, ένα πολύ μεγάλο παράδειγμα. Βέβαια, τώρα έχουμε μπερδέψει ποια, ποιοι είναι πολιτικοί και γίνονται ηθοποιοί και ποιοι είναι ηθοποιοί και γίνονται πολιτικοί. Αλλά τέλος πάντων, ε, έχει βαλθεί που λέμε να βγάλει, να βγάλει από τη μέση εσωτερικού και εξωτερικούς εχθρού όσοι αντιπολιτεύονται στο δόχμα Ρίγκαν, το οποίο έχει να κάνει σχέση με τον κομμουνισμό και όλα αυτά τα, τα πράγματα τα οποία εκείνη την περίοδο που κρατούν στον πλανήτη. Ε, οι κινήσεις οι οποίες επιλέγει είναι παράδοξες. Βέβαια δεν θα αναφερθούμε σε αυτό το πρώτο μέρος εκπομπής τόσο πολύ στην εξωτερική πολιτική, θα το αφήσουμε για το δεύτερο κομμάτι, αλλά αναφέρουμε μερικά χαρακτηριστικά για να καταλάβετε το πώς σκεφτόταν αυτός ο άνθρωπος. Συνεργάζεται το 1981 με τους Αφγανούς Μουτσαχεντίν στον πόλεμο του Αφγανιστάν. Πραγματικά πώς αλλάζουν τα πράγματα. Είναι γνωστή η φωτογραφία που, εκείνη, που κυκλοφορούσε εκείνη την εποχή που... Είναι στο βάλ γραφείο του λευκού Υκού, ο Ρίγκαν, με καλεσμένους εκπροσώπους των Ταλιμπάν. Και η δήλωσή του, η οποία έχει μείνει μέχρι τώρα χαραγμένη στις μνήμες των Αμερικάνων, ότι αυτοί οι άνθρωποι, εννοούντας τους Μουτζαχεντίν, είναι ηθικοί συγγενής των προγόνων του Αμερικανικού έθνους. Πραγματικά πώς αλλάζουν τα πράγματα καμιά φορά. Μια άλλη κίνηση η οποία κάνει ο Ρίγκαν είναι να στέλνει στρατεύματα στο Λίβανο ο οποίος εκείνη την περίοδο ε, έχει εμφύλιο πόλεμο φυσικά για να αυξήσει την ε, σφαίρα επιρροής του ε, σε εκείνη την περιοχή βλέπετε τα πετρέλα είναι πολύ κοντά εκεί πέρα μην ξεχνάμε τον πόλεμο μεταξύ Ιράκ και Ιράν με την, ε, με την τοποθέτηση και τη βοήθεια στον Σαντάμ Χουσέιν Πάλι πώς αλλάζουν τα πράγματα. Ε. Και έχουμε την επέμβαση στον πόλεμο στο Ελσαββαδόρ και φυσικά έχουμε και την επέμβαση, μια κίνηση που κανένας ποτέ δεν μπορεί να καταλάβει, έχουμε την επέμβαση στο, στο νησί της Γρανάδα στην Καραϊβική. Ε, ένα νησί 88.000 κατοίκων, στον οποίο ο Ρίγκαν έστειλε καμιά δεκαριά χιλιάδες Αμερικάνους στρατιώτες για να επαναφέρουν την τάξη, μια και μόλις είχε εγκατασταθεί στο νησί μια κυβέρνηση αριστερών φρονιμάτων. Ε, όλα αυτά, που καταλαβαίνετε, θέλουν χρώμα, χρόνο, χρήμα και ανθρώπινο δυναμικό. Όλα αυτά τα, τα, τα εξασφαλίζει... Τα εξασφαλίζουν οι πολυεθνικέ στο Ρίγκαν. Ο Ρίγκαν του εξασφαλίζει χώρο να εξελιχθούν και να μετεληχθούν και να κάνουν τις βρωμοδουλειέ τους και αυτές του παρέχουν χρήμα για την, την πολιτική του, την οικονομική πολιτική του. Σε ανθρώπινο δυναμικό, όπως σας είπαμε και πιο πριν, η, η ανεργία έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Και μια πολύ καλή και εύκολη λύση είναι να γίνει η στρατολόγηση των νέων στον Αμερικάνικο στρατό. Όπω ξέρετε, ο Αμερικάνικο στρατό είναι ε, με τη μορφή του επαγγελματικού στρατού και γίνονται οι διάφορε στρατολογήσει κτλ. Οπότε είναι μια καλή ιδέα για του στοχού Αμερικανού να βρούνε μια σίγουρη και μια ε, σταθερή δουλειά στα διάφορα μέτωπα στον πλανήτη που έχει ανοίξει ο Ρίγκαν. Ε, για, το, για τη στρατολόγηση, το λεγόμενο drafting στην Αμερική, είναι ένα θέμα το οποίο ήταν αγαπημένο του Τζέλο Μπράφα μπιάφρα στην Δετ Κένννδης και στα, στις διάφορες ε, ομιλίες του, τις οποίες συνήθιζε να κάνει. Εμείς για αυτό το θέμα θα ακούσουμε μία μπάντα από τη Νέα Υόρκη, τους Murphy's Law και το τραγούδι California Pipeline. Αυτή ήταν και η Μέρφις από τη Νέα Υόρκη να μιλήσουν για την Καλιφόρνια. Αγαπημένη διαμάχη μεταξύ των μπαντών του Χαρκόρ μεταξύ Los Angeles και νέα Υόρκης. Ε, ακούτε πάντα Radio Revolt, την εκπομπή 220 Revolt και το πρώτο μέρος του αφιερώματος στην εποχή Ronald Reagan στις Ιωμένες ε, Είχαμε μείνει στην περίφημη στρατολόγηση ε, κάτι άλλο που συμβαίνει, ένα άλλο γεγονός, είναι ότι το βαθύ κράτος της αστυνομίας έχει αρχίσει και ε, α, παίρνει θάρρος, που λέμε, υπό την σκέπη του Ρόλαν Ρίγκαν. Η, η αστυνομία γίνεται όλο και πιο βίαιη. Ε, και αυτό που, που υπάρχει σαν ε, αντίκτυπο είναι ότι αρχίζει και υπάρχει μία αντίδραση από την νεολαία ε, δεν, δεν είναι δηλαδή τα πράγματα τόσο πολύ εύκολα για τον Ρόναν Ρίγκαν ε, Και μουσικά, στα μουσικά κινήματα ε, μαζί με το hardcore punk ξεπηδάει και το thrash και το heavy metal στην, ε, στην Αμερική. Ε, αυτό που παρατηρείτε συχνά είναι η αστυνομία να επιτίθεται στον κόσμο που πηγαίνει να παρακολουθήσει συναυλίες ε, αυτών των μουσικών. Ε, ειδημάτων δηλαδή είτε του hardcore punk και του heavy metal και του thrust. να υπάρχουν συχνά πυκνά συγκρούσεις, συχνά πυκνά της αστυνομία στα διαφορά μέρη, στέκια ή μαγαζιά ή άλλα live clubs και τα λοιπά που γίνονται οι συναυλίες Αυτό βέβαια έχει σαν αντίκτυπο να γιγαντώσει και τα δύο κινήματα και τα μουσικά κινήματα δηλαδή, και του hardcore punk, αλλά και του thrash κυρίως ε, στην Αμερική. Ε, ενώ το hardcore punk έχει επιλέξει να, να διαλέξει μια πολύ έντονη πολιτική χρειά στο στίχο και μια δυναμική στη μουσική, μικρά τραγούδια με πολύ έντονη, έντονα πολιτικό στίχο. Από την άλλη πλευρά το thrash έχει επιλέξει να να χτυπήσει εντός εισαγωγικών τον καθοπρεπισμό τη κοινωνία των ΗΠΑ. Ε, βαθιά συντηρητική και βαθιά θρησκευόμενη η κοινωνία της Αμερικής και υπό τα χρόνια του Ρίγκαν φυσικά ακόμα περισσότερο. Ε, Πατρίση, θρησκεία, οικογένεια φυσικά, μην ξεχνιόμαστε, δεξιός ο άνθρωπος. Ε, το στυλ της μουσικής αυτής, της θράς, έχει να κάνει σχέση με τε, όλα αυτά τα, τα οποία χτυπάει κάτω από την ζώνη τους Αμερικάνους κτλ. μακριά μαλλιά, καρφιά, σατανικά σύμβολα, αμφισεξουαλισμός και όλα αυτά φέρνουν σε, σε δύσκολη θέση ε, της, ε, την κοινωνία εδώ φυσικά μη, πρέπει να αναφέρουμε πως ξυ, ξυ, ε, πηδάει το, ε, αυτό το υπέροχο πράγμα που έκαναν οι τέσσερις γυναίκες στο Άσικτον αυτό το αυτό κολλητάκι που πια βλέπετε στα CD σας ή στου δίσκους σα το explicit Lyrics ε, σαν ένα θέμα λογοκρισίας για το τι στίχους ε, κρύβει μέσα το CD το οποίο θα αγοράσετε είναι είναι οι τέσσερις γυναίκες της Σουάσκτον, τέσσερις κυρίες, οι οποίες δεν να κάνουν στη ζωή τους και είπαν να προασπιστούν τα αυτιά και τι συνειδήσεις της νεολαίας της Αμερικής. Ένα άλλο θέμα, ένα πολύ μεγάλο θέμα, δεν έχει να κάνει σχέση με, το, με, την, με την διακυβέρνηση Ρίγγα, δεν έχει να κάνει σχέση με το το πώς ήταν η κοινωνία δομημένη εκείνη την, την εποχή στην Αμερική, το είχε, πώς είχε πάρει τα πάνω του ο συντηρητισμό. Ε, το Los Angeles και η Νέα Υόρκη γίνονται πραγματικά η, η μεκα των ε, απανταχού νεολαίων που θέλουν να επαναστατήσουν μέσα της μουσικής και να πάνε και να, να, να, να δημιουργήσουν μπάντε από το πουθενά, να παίζουν και να... Φέρνουν μια μορφή αντίδρασης και αντίστασης. Ε, στην Αμερική βέβαια τα πράγματα είναι διαφορετικά σε, σε αυτό το τομέα, μην το ξεχνάμε, διαχρονικά. Ε, αυτές όλες οι μπάντες, οι hardcore, έχουν δημιουργήσει το, ένα φεστιβάλ το οποίο λέγεται Rock Against Reagan είναι η συνέχεια του Rock Against Everything. Ε, κατά βάση κάποτε ήταν «Rock Against ε, War», μετά έγινε «Rock Against Racism» και στα χρόνια του Reagan έγινε «Rock Against Reagan». Ε, ε, ναι, πρόσφατα «Rock Against Bush» ή οτιδήποτε, «Rock Against» ε, τα πάντα. Ε, αυτό το, το, το, το tour ξεκινάει το 1982 και συνεχίζεται μέχρι και το 1985. Ε, με πάρα πολλές ε, μπάντες και πάρα πολύ ωραίες δυναμικές ε, συναυλίες. Ε, τώρα θα περάσουμε να ακούσουμε κάποια τραγούδια ε, του Hardcore αφιερωμένα στην, ε, στη διακυβέρνηση και, στην, ε, και στον ίδιο τον Ρόλαν Reagan φυσικά, αγαπημένο πρόσωπο είπαμε. Πάμε να ακούσουμε τους ε, TSOL, True Sounds of Liberty, να μας τραγουδάνε Abolish Government και Silent Majority. government, and something to do, we forget about God. He's not here to see we live by our system of perfect laws. People, perfect people who are poor and old. Life was spent from the past, was spent, what you thought, nothing different. Kansas, for the past, president of the nation. President of the level, highest man on the government table. America, land of the free, free to the power of the people in uniform. Shut up on for, dad, for, country, for freedom All you people, if Αυτή ήταν λοιπόν και η True Sound of Liberty και α ακούσουμε τώρα τους uh, Government Issue να μας uh, τραγουδάνε «ΘΡΟΝΗ», απλά και περιπτικά, όπως είπαμε Και από τους uh, government issues θα περάσουμε στου uh, MDC. όπως είπαμε πριν, του λέμε MDC γιατί έχουν αλλάξει πάρα πολλά ονόματα. Και θα μα τραγουδήσουν, τραγουδήσουν Bye Bye Ronnie. Πιστεύοντα βέβαια ότι ο Ronnie θα φύγει από την Προεδρία, αλλά δεν έκανε σε κανέναν αυτή τη χάρη και ξαναεκλέχτηκε. Bye Bye Ronnie λοιπόν από MDC. Ου, ου, ου, ου, ου. το κίνημα που βρίσκεται σαν ανοιχτό πόλεμο με την εξουσία και τα όργανα της είναι μοιραίο να έχει αιχμαλό του. Η αλληλεγγύη με τους φυλιακισμένους συντρόφου μας η οποία παίρνει τη μορφή ηθικής πολιτικής και οικονομικής στήριξης είναι αδιαφισβήτητη υποχρέωση αλλά και η ανάγκη μας ως μέρος του πολύμορφου αναρχικού αντιεξουσιαστικού κινήματος. γιατί είναι ένα κίνημα που ξεχνάει τους αιχμαλώτους αγωνιστές του έχει ξεχάσει τον ίδιο τον πόλεμο είναι καταδικασμένο σε ήττα με τα υλικά και τα νοητά τείχη που μας Στηρίζουμε το Ταμείο Αλληλεγγύης, Φυλακισμένων και Βιωκόμενων Αγωνιστών. Τυρίζουμε το του συντρόφους μας ηθικά, υλικά και πολιτικά. Ακούτε, Ρέιντε, Ακούτε Radio Revolt, λοιπόν, και την εκπομπή 220 Revolt. Συνεχίζουμε το φιέρωμα στην εποχή Ronald Reagan, στη δεκαετία του '80 στη ΣΥΠΑ. Ε, αφού είπαμε κάποια πράγματα για τα μουσικά δρόμενα της εποχής, κάποια λίγα πράγματα, δεν εξετάζουμε σήμερα αυτά τα, αυτή την πτυχή. Ε, Α γυρίσουμε πίσω στην, στην πολιτική της Προεδρίας του Ρόναρντ Ρίγαν. Ε, όπως είπαμε και στην αρχή, ο Ρίγαν είναι ένας πολιτικός που πέρασε στην ιστορία για την, την πολιτική του και την οικονομική πολιτική του. Και είναι ένα άνθρωπος ο οποίος πραγματικά τα έδωσε όλα στι εταιρείε, στι πολυεθνικέ και στι μεγάλε εταιρείε των ΗΠΑ. Ε, όπως είπαμε πριν έλεγε στο προεκλογικό του σλόγγαν η κυβέρνηση δεν είναι η λύση στο πρόβλημα η κυβέρνηση είναι το πρόβλημα και φυσικά αναφερόταν στο δημόσιο και όπως είναι γνωστό όταν έχουμε τη δράση των εταιριών, του κέρδους και του κεφαλαίου έχουμε πολύ μεγάλες επιπτώσεις στο περιβάλλον ε, η Αμερική είναι μια χώρα με πολύ μεγάλη βιομηχανία και βαριά βιομηχανία, οπότε η ασύδοσια των εταιριών δημιούργησε ένα πολύ μεγάλο περιβαλλοντολογικό πρόβλημα. Ε, Πάνω χάρη το Λος Άγγελες, αλλά και πολλές άλλες μεγάλες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών κατακλείονται από τοξικά νέφη από έντονο βιομηχανικό νέφος και οι όξινες βροχές είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν. Ο, Ο Ρίγαν φυσικά αρνείται να το δει σε συνεργασία φυσικά με αυτά που του λένε οι εταιρεία, αρ... αρνείται να επιβάλλει κυρώσεις στι εταιρείες ή να λάβει οποιοδήποτε μέτρο για την μείωση αυτών των φαινομένων δεν αποδέχεται επιστημονικές μελέτες κτλ επίσης έχουμε πολύ μεγάλη δράση των εταιρειών σε δάση, ποτάμια, λίμνες, ακτές των ονομένων της Αμερικής, των ονομένων πολιτικών της Αμερικής. Τα ατυχήματα με το πετρέλαιο, με, τις, με τη μεταφορά πετρελαίου από τάνκερ πετροκυλίδες στη θάλασσα δηλαδή κτλ, είναι πολλά και συχνά είτε στις ακτές της Αμερικής είτε ανά τον πλανήτη. Ε, ένα από αυτά και ίσως ένα από τα μεγαλύτερα τα οποία έχουν γίνει στις ε, συνειδημένες πολιτείες είναι το ατύχημα με το τάνκερ Exxon Valdez το οποίο έγινε στις 24 Τρίτου του 1989 στις ακτές της Αλάσκα σε ένα παρθένο υδροβιότοπο τον οποίο ουσιαστικά κατέστρεψε ολοσχερός. Το θέμα είναι το πώς, πώς δράμετά το Αμερικάνικο κράτος το οποίο αντί να επιρύψει τις ευθύνες στην εταιρεία προσπάθησε να επιρύψει τις ευθύνες στον καπετάνιο του, του έξονο Βαλντές αλλά τελικά μετά από πιέσεις και κινητοποιήσεις καταδικάστηκε η εταιρεία σε ένα πρόσθεμο μαμούθ αλλά έπρεπε φυσικά να γίνουν αντιδράσεις και κινητοποίησεις αλλιώς να γινόταν τίποτα. Ε, όσο, και όσο έχει να κάνει σχέση με την περιβαλλοντολογική πολιτική του αυτό που κάνει είναι με το που γίνεται πρόεδρος κατευθείαν να μειώσει το budget της, της ΕΠΑ της Environmental Protection Agency δηλαδή της Διεύθυνσης για την προστασία του περιβάλλοντος κατά 30% απολύπτω Πάρα πολλούς από τους υψηλά εφιστάμενους ε, ε, αυτής της ε, διεύθυνση και βάζει στη θέση του δικού του ανθρώπους, ανθρώπους μαριονέτες, οι οποίοι υποστηρίζουν ε, την πολιτική στην οποία θέλει να εφαρμόσει. Ε, δηλαδή καθαρίζει ουσιαστικά τον εσωτερικό εχθρό σιγά σιγά σε σχέση με το περιβάλλον. Ε, Επιπλέον κάνει μία άλλη κίνηση, περνάει τις διατάξεις που αφορούν το περιβάλλον στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Διαχείρισης Οικονομικών και Προϋπολογισμού. Με αποτέλεσμα, οι προτάσεις που κάνουν οι ΕΠΑ, η Environmental Protection Agency, όπως είπαμε, να συναντάνε ακόμα ένα σκόπελο, αυτόν της δαπάνης, ο οποίος συνήθως είναι και αρκετά μεγάλος για να καθαρίσεις τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί και αυτό σημαίνει ακόμα και μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Δηλαδή, πάρα πολλές προτάσεις που είχε κάνει η ΕΠΑ πέφτουν στο κενό ή καθυστερούν ακόμα και για πάρα πολλά χρόνια ή και γίνονται αποδεκτές από τις επόμενες προεδρίες, όχι τουλάχιστον από την προεδρία του Ρόναν Ρίγκαν. Σε αυτό το σημείο έρχονται... Οι Αμερικάνοι θράσσες, ε, κρόσσόβερ, ε, ε, ε, ε, ε, αυτή η μεγάλη μπάντα που ακούει το όνομα Nuclear Result, να μας τραγουδήσουν ε, από το άλμπουμ τους Handle With Care, που είναι αφαιρμένος ε, στη γη, το τραγούδι Critical Mass. Το τραγούδι αυτό ξεκινάει με τον εξής στίχο. The biosphere, the place we live, it seems that we don't give a damn. Η βιοσφαίρα, το μέρος στο οποίο μένουμε, μου φαίνεται ότι δεν δίνουμε ούτε δεκάρα. Και φυσικά έτσι γίνεται. Ας τους ακούσουμε. Αυτή ήταν και η Nuclear Result και το τραγούδι Critical Mass, αφαιρομένο στο, στο περιβάλλον. Ε, υπουργός της εσωτερικών εκείνης της πρώτης περίοδο του Reagan είναι ο, ο περίφημος και ανεκδίγητος ε, παράλληλα James Watt. Ε, ε, είναι ένας ε, πολιτικός, ο οποίος... Ε, είναι θειασώτηση της πολιτικής. Του Ρίγκαν τον πιστεύει 100% και γι' αυτό φυσικά και ο Ρίγκαν τον έβαλε σε αυτή την θέση. Ο Τζέιμς Βάτε στο ξεκίνημά του παίρνει περίπου ένα 25% της γη των ΗΠΑ που απαρτίζεται από τις ακτές της χώρας, δάση, λίμνες, ποτάμια κτλ και τα δίνει στις εταιρείες δώρο για την εξόριξη και τη μεταφορά πετρελαίου, για εξορίξεις μεταλλευμάτων, για να ανοίξουν δρόμους και αυτοκίνητο δρόμους, για να κάνουν φυσικά ό,τι τους αρμόζει και ό,τι θέλουν πραγματικά για, να, για, να, για, το, για το κέρδος τους και για την διευκόλυνσή τους. Ε, μέσα σε αυτές τις περιοχές υπήρχαν ε, εθνικά πάρκα ε, με υπενόβια δέντρα, τα γνωστά τεράστια δέντρα της ε, Δυτικής της Αμερικής, ε, άγρια ζωή κτλ. Όλα αυτά καταστρέφονται σε πολύ γοργό ρυθμό στο βωμό του κεφαλαίου και των, ε, των επιλογών ε, των διάφορων ε, πολιεθνικών. Ε, βέβαια, σε αυτό το σημείο μπορούμε να κάνουμε μια αντιπαράθεση με το σήμερα το οποίο όπω βλέπουμε, κράτη και κυβερνήσει συνεχίζουν να επιτίθονται στο περιβάλλον. Παρόλο τα κροκοδίλια δάκρυα που ρίχνουν στι διάφορε συγκεντρώσει, μαζόξει οι οποίε κάνουν για το περιβάλλον κτλ, Που φυσικά ποτέ δεν συμφωνούν, γιατί τα συμφέροντα είναι τόσο πολύ μεγάλα. Έτσι, με τη δικαιολογία τη ανάπτυξη, ακόμα και σήμερα, συνεχίζονται αυτέ οι επεμβάσει στο περιβάλλον. Ε, πολλές από αυτέ τι πολιτικέ δηλαδή, του Ρόναλντ Ρίγκαν συναντάμε ακόμα και σήμερα ε, από τους ε, σύγχρονους θειαστώτε του νεοφιλελευθερισμού και της παγκοσμιοποίηση αγοράς αγορά, τη ελεύθερη αγορά και τη ελεύθερη διακίνηση του κεφαλαίου και του πλούτου. Ε, οπότε, α πούμε ότι ο Ρόναν Ρίγκαν ήταν μαζί με την σύμμαχό του τη Θάτσερ, αυτοί που ανοίξανε τους ε, δρόμους, αυτοί που χαράξανε τους δρόμους στις, ε, στις εταιρείε να, να έχουν ασύδοσία πάνω στους ανθρώπους και στον περιβάλλον. Ε, ο Ρόναν Ρίγκαν έχει μείνει στην ιστορία για την ε, ασχετοσύνη του σε σχέση με την περιβάλλοντολογική πολιτική. Ε, Είχε πει το 1966, όταν ε, εναντιώθηκε στην ε, επέκταση του Εθνικού Δρυμού του Rosewood, ε, ένα μέρος που με τεράστια υπερνόβια δέντρα, ε, έλεγε τότε ότι «A tree is a tree. How many more you need to take a look at» που σημαίνει ότι ένα δέντρο είναι ένα δέντρο. Πόσα παραπάνω χρειάζεσαι για να το κοιτάξεις, για να το δεις, να το καταλάβεις ότι είναι ένα δέντρο. Επίση, ε, το 1980, για την ε, πολιτική του πάνω στα πυρηνικά είχε δηλώσει ότι ε, όλα τα αιτήσια απόβλητα ενός πυρηνικού εργοστασίου μπορούν να αποθηκευτούν κάτω από το γραφείο, κάτω από ένα γραφείο το οποίο φυσικά είναι ένα ψέμα. Ο Ρίγαν ήταν γνωστός για τις ε, δηλώσεις του και τα ψέματα του τα οποία έλεγε κατά καιρούς, ε, Έλεγε πράγματα τα οποία δεν, δεν υφίσανται και δεν υπάρχουν. Ο κόσμος ε, γελούσε ε, μαζί του και... Πραγματικά είχε φέρει σε πολύ, σε, πολύ δύσκολη, έφενε σε πολύ δύσκολη θέση ακόμα και τους ίδιους συνεργάτες του. Ε, κατά την προεκλογική περίοδο του 1980, πριν αρχίσει να αναλάβει την προεδρία, να κερδίσει τις εκλογές και να, να πάρει την προεδρία, ο Ρίγκαν είχε δηλώσει ότι για το 93% της εκπομπής μονοξυδίου του ΑΖΟΥ δεν ευθύνονται οι καμινάδες των εργοστασίων ή... Ή τα ή η ταυτοκίνητα ή αλόγηστη χρήση τη ενέργεια, αλλά ευθύνονται τα δέντρα. Κάτι το οποίο προκάλεσε φυσικά το, το γέλιο στον κόσμο, αλλά παρόλα αυτά ο Ρίγκαν εκλέχτηκε. Είναι αυτά τα, τα περίεργα που συζητούσαμε πριν και λέγαμε το πώ γινόταν να εκλεγεί αυτό ο άνθρωπο πρόεδρο, και όχι μόνο να εκλεγεί τη μία φορά, αλλά να και κιόλα το 1984. Ε, έχει μεγάλη ιστορία Στι ατάκε και στα, στα ψέματα τα οποία έλεγε ο Ρίγκαν κατά καιρού. Ε, αυτό είχε φέρει σε ένα προβληματισμό τους ε, ανθρώπου ε, οι οποίοι προασπίζονταν προ, ε, τα δικαιώματα του, περιβάλλον, του περιβάλλοντος του περιβάλλοντο, συγνώμη και όταν ε, ανέλαβε την Προεδρία και είχαν έρθει σε αρκετέ φορέ σε ρήξη και σε σύγκρουση με τη διακυβέρνηση του Ρίγκαν. Ε, πραγματικά μιλήσανε ξεκάθαρα μετά για 8 χαμένα χρόνια ότι είναι, α, έχει να κάνει σχέση με την ε, προάσπιση της, του περιβάλλοντο και την περιβαλλοντολογική πολιτική των ΗΠΑ. Ε, σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε τους Dead Kennedys να τραγουδάνε για μία πετροεκκυλίδαση σε, σε μία ακτή και φυσικά μιλάμε για το τραγούδι «Moon Over Marine». Α ακούσουμε λοιπόν τους Dead Kennedys. My eyes, I still find time to exercise in a uniform with two eyes stripes. Unlock my section of the sand, it's fixed off to the water's edge. I clamp a gas mask on my head on my beach at night. The rock's abandoned to spill out its guts. The sand is lit. Αυτή ήταν και η Dead Kennedy στο Moon Over Marine. κλείνοντα εδώ ένα θέμα, το οποίο βέβαια είναι πολύ δύσκολο να πεις ότι κλείνεις ένα θέμα όπως είναι το περιβάλλον, να επισημάνουμε την απόπειρα δολοφονίας εναντίον της ακτιβίστριας Judy Berry και του συντρόφου της του Τσένεϊ. Η απόπειρα δολοφονίας έλαβε... Μέρο ε, στι 24 Μαου του 1990. Δεν ήταν βέβαια ο, ο Ρίγκαν τότε πρόεδρο, αλλά η δράση τη είχε ήδη ξεκινήσει από το 1985 και είχε κορυφωθεί με την ένταξή τη στην οργάνωση ε, Earth First ε, ε, το 1988. Ήταν ένα άνθρωπο ο οποίος ενοχλούσε, ο οποίο. Ε, Έκανε πράγματα ακτιβιστικά για το περιβάλλον, αποκλεισμούς, σαμποτάζες, ηλιοτομικές τα κτλ. Αναφέρουμε το δικό της παράδειγμα, είναι ένα παράδειγμα από τα συχνά που συνέβησαν. Ε, τι είχε γίνει σε αυτή την ιστορία. Πίσω από την απόπειρα δολοφονίας της ε, Τη Τζούντι Μπέρι και του συντρόφου του Τσένεϊ, το αποδείχτηκε ότι ήταν το FBI, οι μυστικέ υπηρεσίε των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο υπεύθυνο πράκτορας για αυτή την απόπειρα ήταν ο Ρίτσαρντ Χέλτ. Ο Ρίτσαρντ Χέλτ είναι ένα μεγάλο κεφάλι στι επιχειρήσει του FBI. Πρωτοσυναντιέται πίσω στο 1968, όταν με δική του κατάθεση και δική του επιχείρηση παγιδεύει τον τότε αρχηγό των μαύρων παθύρων, τον Τζερόνιμο Τζι ή Πράτ, σαν ψευδόνιμο, και τον οποίο σε... καταδικάζεται μέσω την παρέμβαση του FBI σε 25 χρόνια φυλάκιση, για ένα φόνο τον οποίο δεν έπραξε ποτέ. Ε, το 1975 αυτός ο πράκτορας, ο Ρίτσαρντ Χέλτ βρίσκεται στην, σε μια διαμάχη που έχει ξεσπάσει με τους αυτόχτονες της Αμερικής και Πραγματικά, είναι η δράση του πολύ έντονη στο να, να πολεμήσει και να χτυπήσει τους αρχηγούς, τους αρχηγούς εντός ευρωπαϊκών, τους, τους αυτόχθονες και τους διάφορους ανθρώπους οι οποίους προσπίζονται, τα δι, προσπίζονταν τα δικαιώματα τους εκείνη την περίοδο. Η εποχή του Ρίγανε βρίσκει, η πρώτη εποχή η Ρίγκαν, δηλαδή 81 με 85, βρίσκει τον Χέλτ το σε μια ευαίσθητη περιοχή. Έχει σταλθεί στο Πουέρτο μια περιοχή η οποία ζητάει την ανεξαρτησία της από τι Ηνωμένε Πολιτείε, και να φύγουν από τη σφαίρα επιρροή του. Ο Χέλτ πρωτοστατεί σε επεμβάσει που γίνονται σε σπίτια αντιφρονούντων ή ανθρώπων που σκέφτονται διαφορετικά, μπαίνει μέσα στα γραφεία τους, καίει, τα καίει, δικηγόροι και άλλοι άνθρωποι βασανίζονται και φυλακίζονται κτλ. Και ε, πολύ έντονη δράση αυτού του πράκτορου, βέβαια υπάρχουν πολλές, πολλές εκατοντάδες ε, ε, πράκτορες που κάνουν τα ίδια πράγματα ανά τον κόσμο για τις ενομένες Πολιτείες, για το βαθύ κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών. Απλώς με αυτό το παράδειγμα θέλουμε να φέρουμε τη διασύνδεση βαθαίως κράτου και επιχειρησιακή και οικονομία και όλα αυτά τα οποία συζητούσαμε σήμερα. Συνεχίζοντας τη δράση αυτού του πράκτορα και φτάνοντας στην απόπειρα δολοφονίας τη ακτιβίστριας και του συντρόφου τη. Ε, τον βρίσκει στο Σαν Φραντζίσκο. Παίρνει μετάθεση από την επιτυχημένη καριέρα που έκανε στο Πορτορίκο και πάει στο Σαν Φραντζίσκο. Ε, πάλι με εντολή της κυβέρνηση Ρίγκαν. Ε, ε, Κατευθείαν με το που αναλαμβάνει δουλειά στο Σαν Φραντζίσκο ε, αρχίζει και παρακολουθεί την, ε, την ακτιβίστικη ομάδα ε, Earth First που είπαμε ότι ήταν μέλος ε, η Μπάρη και ο Τσένεϊ και προσπαθούν να εξεδωτερώσουν τη δράση τους. Ε, αυτό που κάνουν είναι τη, εκείνες τις ημέρες να τοποθετήσουν μία βόμβα κάτω, μέσα στο αυτοκίνητο των ακτιβιστών και με, το που, και με το που να εκραγεί να τους κατηγορήσουν ότι οι ίδιοι μεταφέρανε τη βόμβα για να πραγματοποιήσουν ένα κόμμα σαμποτά σε κάποια επιχείρηση ή σε κάποια, σε κάποια δράση των εταιριών μέσα στο, στο δάσος. Έτσι λοιπόν, δρά το κράτος Ρίγκαν, χέρι-χέρι το βαθύ κράτος και οι εταιρείε. Ε, μια προεδρία καθαρά ακροδεξιά, ε, μια εταιρεία η οποία φέρνει σε πολύ, μια συγγνώμη, εταιρεία, εταιρεία θα σωστά λέξη και το εταιρεία αυτή την στην προεδρία Ρίγκαν, δεν ήταν προεδρία, ήταν μια σύμπραξη των πολιτικών, των πολιεθνικών και του βαθέως κράτους, ένας άνθρωπος Μαριονέτα. Ε, υπάρχουν κάποια στοιχεία πάνω σε αυτό, τα οποία μιλάνε ότι ο Ρίγκαν είναι ήδη μεγάλο, είναι 69 χρονών όταν αναλαμβάνει την προεδρία ε, και μετά την αποπείρα του αρχίζει ήδη να, το σώμα του να αντιδρά, να γίνεται πιο αργός στη σκέψη και συνε, συναντίδραση. Ε, ο, ο άνθρωπος αυτός ε, ήδη από τις πρώτες ε, συνεδέψεις του αρχίζει και αναφέρει συχνά τη λέξη «δεν θυμάμαι και δεν ξέρω». Ε, ο Ρίγκαν είναι ένας, μια πραγματική μαριονέτα του συστήματος ε, Πεθαίνει μετά από αρκετά χρόνια Από την ασθένεια του Αλτσχάιμερ Από τις επιπτώσεις ασθένειες του Αλτσχάιμερ Αλλά σύμφωνα με κάποια ιατρικά δεδομένα και κάποιους ιατρικούς φακέλους, οι οποίοι ήρθαν στο φως της δημοσιότητας αρκετά χρόνια μετά, υπάρχουν ενδείξεις ότι ήδη ο Ωρίγκαν έπασχε από την νόσο ήδη από το 1983-1984. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν σε θέση να, να, να είναι πρόεδρος των νομιών πολιτείων, αλλά φυσικά... Ήταν συγκατα... ο, κατάλληλος, ο άνθρωπος στην κατάλληλη θέση για όλα αυτά τα συμφέροντα τα οποία κρυβόντουσαν από πίσω του. Ε, τέλος πάντων, ε, κάπου εδώ τελειώνει το, το πρώτο μέρος ε, στο φιέρωμα στην εποχή Ρίγκαν, που είχε να κάνει με τη σχέση σε, σε σχέση με την εσωτερική πολιτική, την οικονομική πολιτική και το περιβάλλον. Ε, να, να κλείσουμε κάπως έύθημα πάλι, εύθημα τρόπος του Λέγιν. Όπως είπαμε, ο, ο Ρίγκαν ήταν θειασότης της ε, Χαζομάρας και της Βλακείας, έκανε πάρα πολλά πράγματα τα οποία τα θεωρούσε από μόνος του σωστά και τα λοιπά, εκθέτοντας πάρα πολύ συχνά τους πάντες γύρω του. Ένα από αυτά τα πράγματα ήταν... Όταν στις 5 Μαΐου του 1985 επισκεπτόμενο στη δυτική, τη δυτική τότε Γερμανία ε, και της ε, σύμμαχος φυσικά δυτική τότε Γερμανία στον πόλεμο ενάντια στο Σοβιετικό κίνδυνο με τις πάρα πολλές βάσεις στρατιωτικές και αεροπορικές τις οποίε είχε η Αμερική στο έδαφος της Γερμανίας. Αυτό που, λοιπόν, που κάνει ο Ρίγκας σε μία από αυτές τις επισκέψεις το 1985 είναι να επισκεφτεί και ένα νεκροταφείο Γερμανών στρατιωτών για να αποδώσει φόρο τιμή στην τότε σύμμαχο Δυτική Γερμανία και να μιλήσει για αθώους στρατιώτες στήματα του πολέμου. Ε, βέβαια, εκείνη την ώρα που το ανέφερε αυτό στο νεκροταφείο του Μπίτμπερκ, του έτσι λέγεται το μέρος εκείνο, ε, βρίσκονται θαμμένα και 49 μέλη, εκλεκτά 40 μέλη των Waffen-SS, ε, αυτής παροστρατευτικής παραμιλητηριστικής ε, οργάνωσης ε, των Ναζί, ε, το, το δεξί χέρι, το μακρύ δεξί χέρι του Χίτλερ, του τα Waffen-SS. Αυτό φαίνει μεγάλη αναταραχή στην, στις ΗΠΑ, στο ειδικό των ΗΠΑ. Η κατακραυγή είναι τεράστια και πάνω για αυτό το θέμα, το συγκεκριμένο, οι Ραμόνς γράφουν ένα τραγούδι, το «Bonzo goes to Bitburg». Α το ακούσουμε. Ακούτε την εκπομπή 220 Revolt, φυσικά στο Radio Revolt. Κλείνουμε εδώ πέρα το πρώτο μέρος, όπως σα είπαμε. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στο δεύτερο μέρος του αφιερώματο για τον Ρόλναν Ρίγαν, θα δούμε κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν σχέση με την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών εκείνη την περίοδο τον ψυχρό πόλεμο με τη Σοβιετική Ένωση, τους διάφορους πολέμου οικονομικούς και μη τους οποίους είναι πλάκη ο Ρίγκαν εκείνη την περίοδο και για σφαίρα επιρροή ή για κάποια άλλα πράγματα που έχουν κάνει σχέση με τις πολυεθνικές εταιρείε. και κάτι το οποίο ξεχάσαμε να σας πούμε, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Όλα αυτά τα 8 χρόνια ο Ρόλαν Ρίγκαν είχε σαν αντιπρόεδρο, σαν δεξί του χέρι τον George Bush, ναι φυσικά τον επόμενο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτοί οι Αμερικανοί πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβουν πώς αποφασίζουν κάποια πράγματα για τη ζωή τους και για τη ζωή των υπόλοιπων. Τέλος πάντων, ο George Bush λοιπόν ήταν αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και δεξί χέρι του Ρίγκαν. Αρωγός όλες αυτές τις προσπάθειες και φυσικά μεγάλος συνεχιστή στις αρχές του δικατίας των 90. Ε, επίσης ο Ρόναλντ Ρίγκαν αναφέρεται σαν ε, ε, πολιτικός πατέρας του George Bush του Junior, του άλλου αυτού καταπληκτικού πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος είχε σαν εμπνευστή τον Ρόναλντ Ρίγκαν και προσπάθησε αρκετές φορές να το μιμηθεί. Ε, σι, τουλάχιστον στο επίπεδο της χαζομάρας και της Βλακία και στις ατάκες πιστεύωτα κατάφερε ο Bush. Ο Τζούνιουρ καταπληκτικά. Ε, κλείνουμε εδώ πέρα. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ακολουθεί η εκπομπή Ignition, όπως κάθε Παρασκευή, η καταπληκτική εκπομπή αυτή. Ε, σας αφήνουμε, η οποία σήμερα έχει και ένα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα, έχει να κάνει πάνω σε μια κριτική, επάνω στην τεχνολογία, τα κτλ. Και πέρα από αυτά υπάρχει και ένα τραγούδι, τον Sepultura, Back to the Basics, Back to the Primitives, mm. ακριβώς. Και εμείς σας αφήνουμε με Regan Youth και το μόνιμο τραγούδι. Γεια σας.